Στοίχη 18 22 η αποξηρανθή σα εκεί. 18. Όταν δε το πρωί επέστρεφεν στην πόλη, επείνασε. 19. Κι όταν είδε κάποιαν συγκίνηση των δρόμων, ήρθε πλησίον της και δεν ήβρε τίποτε επάνω της παρά φύλλα μόνον, ακριβώς όπως και η συναγωγή των Ιουδαίων, τότε φύλλα μόνον και εξωτερικούς τύπους, όχι δέ και καρπούς αρετής, είχε να επιδείξει. Και για να δώσει μάθημα περί του ποια θα είναι η τύχη κάθε ανθρώπου, Ακάρπου, σαν τη Σική, λέγει σε αυτήν. Να μην βγει ποτέ πλέον από σε καρπός στον αιώνα, και ξηράνθι αμέσω η Σική. 20. Και όταν είδαν αυτό, οι μαθητέ εθαύμασαν και είπαν: Πώ πως αμεσως στην ιδια στιγμη ξηρανθι η 21. Απεκρίθη δε ο Ιησού και του Εν πάση αληθεία σα βεβαιώ, Εάν έχετε πίστηνη στην δύναμη του Θεού και δεν διστάσετε ότι θα λάβετε κι εσείς δύναμη θαυματουργών, όχι μόνο το θαύμα της εκεί θα κάμετε, αλλά ακόμη κι αν το όρος αυτό είπητε «σήκω και πέσεις στην θάλασσα» θα γίνει. 22. Και όλα όσα ζητήσετε στην προσευχή με πίστηνη στην δύναμη του Θεού θα τα λάβετε.